Ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ε, όχι, θέλω το, με το τηλεφωνικό κέντρο να μιλήσω. Ναι, εδώ, πείτε μου. Θέλω το τηλέφωνο της ημερίδας On Time. Α, από πού τηλεφωνείτε. Ιδιώτηση με. Και τι το θέλετε, για κάποια καταγγελία. Όχι, αγόρι μου, όχι. Έχετε <laughs> κάποια είδηση να μας δώσετε, <laughs> κάποιο κουτσοκολιό. <laughs> Λέγε, ποια γαμπνύτε <laughs> με ποιον. Έλα, βρε, παιδί μου. Έλα, Ε, ε, κάνεις εκπομπή τώρα. Ναι, ναι. Και γιατί με βγάζει τον αέρα. Αφού κάνω εκπομπή. Α. Έτσι ναι. γίνεται. Θα πάρω άλλη ώρα, συγγνώμη. Ω, oh, κρίμα. Βαρετό. Έλα, για. Χάσαμε το πλ*** στο χάμπερο. Γεια σα, Παστολί. Γεια. Yeah. Ήθελα να πω ότι χτε και προχτέ, δύο μέρε, σα πάντων καίγεται ένα από τα ρεότερα δάση τη Ελλάδο. σω και δεν ξέρω και τι άλλο να πω. Το αλλεποχώρη. Το αλλεποχώρη. Και αυτό που έβαλε λέει, τη φωτιά, αυτό ο ηγίθιο, αυτό ο ανεκέφαλο, αυτό πήγε να κάψει, λέει, τα αλλιόκλαρα. Λέω τώρα εγώ. Εάν μέσα από κάποιου σταθμού, κάποια κανάλια, τη, τηλεοράσει, οτιδήποτε, δε, ακόμα και δελτία, ειδήσω, όπω μα λέτε για τη μάσκα, να πηγαίνουμε τα χέρια, να κάνουμε όλα αυτά. Να, να λέτε σε κάποιου ηγίθου, τώρα Μην πάρει τώρα φωτιά, θα σου φύγει η φωτιά και θα κάψει τη μισή Ελλάδα. Έτσι κάνει και η μισή Πολοπόλη, έτσι τώρα κάνει και το ρεποχώρι, έτσι. Τι θε να βγει ο Παπαδόπουλο να λέει και με τι κλάρε πολύ σχολαστικά και πολύ προσεκτικά όταν δεν φυσάει. Σπίρο μου, αυτό είναι δύσκολο. είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Είναι κάποια γορίνα μου που δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να του πειράζει. Δεν θα γίνει. Σε αυτό καμπάνια δεν θα γίνει. Ξέχνα Ξέχνατο. Ξέχνατο γιατί ελευθερώνεται και κάποιε εκτάσει. Οπότε βολεύτηκε κάποιον. Α αυτό που λέω ότι βολεύτηκε κάποιον είναι βολεύτη κάποιον. Οπότε τι είναι. Αλλά αν είχαν μια για μια ενημέρωση με ένας παππούς ότι μη βάζει στη φωτιά ένας πιτσιρικάς που έχει φίλοι από την Αθήνα με τους φίλους του να πάει να γκράνι μπάρμεκι που δεν ξέρετε ποδάκι αυτό ήθελα να πω δηλαδή Καλησπέρα Ελληνοπρέδια Ναι ναι Για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Ε, μπορώ να πω κάτι. Αμέ. Τη προηγούμενη εβδομάδα είχατε ένα ρεπορτάζ για την εμβόλια ότι είχε πέσει ε, η θερμοκρασία. Θυμάστε? Όχι. Από το συντριβάνι. Ε, είχε πέσει θερμοκρασία, ε? Ναι, ναι, ότι δηλαδή. Στο, στο, το, στριβ... στο συντριβάνι τη ομοφωνία? Ναι, ναι, αυτό, αυτό. αυτό. Μήπω άλλαξε τη θερμοκρασία η κάμπια, η καραφατμέ μπήκε μέσα. Δυστυχώ προσβλήθηκε τον καζών από το καραφατμέ, καραφατ, καραφατμέ. Όχι, όχι, κοιτάξτε λίγο. Θέλω να σα πω ότι πρέπει να είναι από το Αλάσκα. Το θυμάστε το Αλλάσκα. Όχι. Ωραία, επειδή είσαι νέο. Φιλαράκι, θα σε πω κάτι ακόμα. Μπορώ. Λέγε. Αν καταλάβει ποιο είμαι, θα σε κεράσω καφέ στο κρατητήριο. Παίξω και θα ξαναλέμε. Ε, έλα, μα το πέζει δυσκολό. Γιατί? Γιατί σε παίρνω τόσο ώρα και δεν απαντάει κανέναν. Α, ναι. Το παίζω δύσκολο τελικά. Ε, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αποστέλνει καλησπέρα. Συνάδελφο από Σουηδία, ε, σε παίρνω να σπρώτε εξή. Από Σουηδία, Παλή. τη μητέρα τη Eurovision. Τη μητέρα τη Eurovision, ναι. Στάνει το μου που τρώμε με τη Eurovision κάθε εδώ πέρα. Α Λοιπόν, θα σε πάρει τηλέφωνο η μάνα μου τη Δευτέρα. Με παίρνει και άλλε μέρε, δεν θέλω να σου αυτά είναι δικά σου μεταξύ σα βρίσκεται. Δεν πιστεύω, τα βρίσκουμε πάντα. Είναι λίγο. Τέλο πάντων, δεν θέλω να χαρακτηρίσουν Είναι και μάνα σου. Ε, ε, δηλαδή, ναι. Μπορεί ναι. να κάνουμε ό,τι κάνουμε που δεν σε αφορά, ε, <σταφέρα> αλλά δεν θέλω να τη βρίσκω Να, ναι. Για πόσο μ... χρονών ε, είσαι? 42, έχει σημασία. Ναι, να ξέρω αν δικαιολογείται ή όχι. Αν ήσουν 25 θα λέγαμε Να, μάλιστα. Ωραία. Όχι, εντάξει, πε τη λευκή, γιατί παίρνεις, εσύ, δεν έχει μονάδε αυτό. και εγώ, πε το ότι θέλει εκεί. Μάλιστα, ε, τους έχω δώσει και ψεύτικο αμικά, οπότε μπορεί να κάνει με το αμικά ό,τι θέλει. Προφανώ δεν τους έδωσα το κανονικό να σου πει. Αυτά. Και σε παίρνω για να κανονίσει τα καφεκαστά. Μπράβο, μπράβο. Η πόσο χρόνο είναι, 70 εδομητα... Το το ρίσκο σου, ε. Λες, τώρα 70 Θα δούμε. Βέβαια και ο αδελφό μπορεί να σκέφτεται τέτοια που λέω και εγώ. Μπορεί να μην μπορεί να σου ξαναμιλήσει, να μείνει το κεφαλικό εκείνη την ώρα. Όχι ρε, αντέχει μάνα είναι καλή κρασίνη, κριτικά δεν καταλαβαίνω. καλά κάνει. Ρίσκαλε το εσύ, σιγά. Ρίσκαλε το Έλα, όπω λέει. Έλα. Να σου πω ρε, φιλέ. Ναι, αρχιλέ, παιδιά μου. Μου φωνάζει ο γιο μου. Τι σου λέει, διάφορα φωνάζει Τι? Έχεις και γιο, νόμιζα, μόνο κόρη. Έχω γιο, ρε, φίλε. Έχω ένα γιο. Δεν έχεις και μια κόρη. Όχι. Α, ένα γιο έχεις. Έχει από πού το συμπέρανε. Μπορώ να σε μπέρδεψω μάλλον, δεν θυμάμαι. Πρέπει να σου πω. Για πες. <laughs> Με μπέρδεψε τώρα, δεν θυμάμαι τι θέλας πω. <laughs> Είδες τι έπαθα. Δεν θα έρνα σημαντικό, δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει. Με λεβδιά θα έρθει. Στάξει που σε γεια. Υπόσταλλο, αχ. Oh. <laughs> μου λε, γιατί δε. Ρε... <σίτ'> το κόψε να πούμε όλα αυτά και δεν το βάλε όλο. Ποιο. Αυτό που σου είπα για τη δασκάλα. Ε, δεν είναι σωστό. Τι δεν είναι σωστό, Μωρέ, κάθεσε και ακού την κάθε. Τι να σου πω, ρε, αποστόρι. Μην το βγάλει αυτό που μιλάμε τώρα, ε. Ah, Α, μην το βγάλω. Όχι. Αυτό που μου δει και οδηγίε, τι θέλω, θα κάνω. Άϊ παράτα μα. Όχι, θέλω να κάνω. Άσε με λίγο ελεύθερο να ανασάνω. Ε, δηλαδή σου είπα να δει. Ναι, σου βάλα το μαχαίρι, θέλω μόνο. Α, πού μου το βάλε. Λοιπόν, μου είχε φάει 20 χρόνια τη ζωή μου Σιγά να. Σιγά τη ζωή και τι την έκανε. Σιγά τη ζωή, 20 χρόνια. μια βαρετή ζωή. Λοιπόν, λοιπόν πρόσεξε με. Θέλω να ασχοληθεί γερά με την ΕΡΤ, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3. Πολύ, γιατί ασχολείται και όλος ο κόσμος. Αυτά τα κανάλια που διαχειρίζονται τα λεφτά του κοσμάκι. από κανάλια... όλα, μισό λετάκι, γιατί αυτό ισχύει και για τα άλλα κανάλια. Και, τα άλλα κανάλια. και φυσικά και για τα άλλα κανάλια. Διότι παρουσιάζουν ό,τι η υπάρχει στο, στο, στο, στο, γη επάνω, ας πούμε. Και τη και όταν εγώ στο Κάθε ξέκολο να πούμε επειδή διαθυμήθηκε το προϊόν στο ξέκολο, κατάλαβε. Αν δεν έχει καταλάβει πώ λειτουργεί, μάλιστα. Καλημέρα, <σταλείς> <σταλείς> καλησπέρα, τι κάνουμε. <σταλείς> Καλώ world. Θα πρέπει να ασχοληθείτε να τη βάλετε πάω αυτή την ΕΡΤ που κάνει τη δασκάλα και ασχολείται με όλα τα άλλα. Η ΕΡΤ που μα κοροϊδεύει με 300 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να ασχοληθείτε εσεί που έχετε δύναμη. <σταλείς> Έλα, θυμήθηκα τι θέλω να σου πω. Συζητούσα προχθέ με έναν φίλο. Είναι αυτό που λέμε στο 1969 με κάποιο φίλο. Λιωμένο από ρακί Ε, τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε πολύ παλιά, από πολύ παλιά φίλοι Του προέκυψε αργότερα αυτό το κόλλημα Έκανα 69 με κάποιο φίλο αυτό είναι Κάπως έτσι, λοιπόν, μπας πριν τόση Και μου λέγε ρε παιδί μου ε, ότι εγώ είμαι εθνικιστής και είμαι εθνικιστής και είμαι εθνικιστής Και του λέω τελικά εχθές και προχθές 19 του μήνα και σήμερα Μάλλον και αντιπροχθές 19 και εχθές 19, 20 Ήταν η μάχη της Κρήτης και η σφαγή των ε, Αυτή τη λογική μου λες, είσαι ομοειδεάτης με τους υπερθνικιστές Τούρκους που σφάξανε τότε τους ε, ποντίους και τους υπερθνικιστές υπερθυνικι, Ναζί Γερμανούς που σφάξανε τους Κρήτες, τότε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και τι μου το λες παιδί μου, με πέρας τώρα να καλλιαρτέψεις το φίλο σου. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας που μιλάμε. Πούμε. Όχι, παρακαλώ, παίζουμε, με ενδιαφέρει. <laughs> λοιπόν. Αυτό θέλω να πω γενικώ. Ότι όταν είσαι εθνικιστή, είναι σαν να λε ότι ξέρει κάτι. Είμαι με αυτού του ανθρώπου οι οποίοι φάξανε του προγόνους μα. Επικροτώ αυτέ τι πρακτικέ. Ναι, αυτό έτσι. είναι. Όχι, αυτό είναι. Και νομίζω το ξέρουν, εν γνώση του. Αυτό, αυτό προσπαθώ να. Αυτό πήγα να πω. Δεν πήγα να πω για το φίλο μου συγκεκριμένα. Γενικά το λέω. Όταν λες ότι είσαι εθνικιστή, πρέπει να ασπαστεί και αυτού οι οποίοι κάνανε αυτά που κάνανε του προγόνου. Ξύπνα, βλάκα εθνικιστή. Ε, εντάξει, βέβαια υπάρχει η, η πιθανότητα που ισχύει με του περισσότερου Είναι αμόρφωτο ζούδι. Ε, εντάξει, και αυτό. Κυρίω αυτό. αυτό. Mm. Αλλά δεν mm. περιπτώσει. Δηλαδή που να μην ξέρει το, καν το σου, το, αυτό το, που λε, το... την ιστορία ή γενικώ. Οπότε παίζει και αυτό. Ναι, απλά λέειχε το υπόψη οτέρα, λες ότι αν λε ότι σεθνικιστή του μπανό βλάκα, λε ότι ξέρει κάτι. επικροτό και τι σφαγέ των προγόνων μου. Αυτό λε. Βλάκα. Έξαλλο. Θα... Δεν βλέπω ανοικιά. να ξέρει να κάνει 69. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Γιατί έχουμε το λαό, το τρίτο μέρος Μας πάει στην ώρα και λίγο μέσα Ώστε να αρχίσει κανονικά μετά το μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας Ναι, ήθελα να πω κάτι για το Βερόπουλο και για τον Χρυσογούδη και για τον αρχηγό τη αστυνομία που είπαν. Α, πολλά τα πως... θέματα, πείτε μου. Α ξεκινήσουμε πρώτα από το. που είπαν για τον Φορτιώτη. Η μια πλευρά είπε ο αστυνόμο ότι δεν φυλάγεται ο Φορτιώτη. Και μετά από τρει μέρε βγήκε ο Χρυσογούδη και είπε ότι αποσύραμε την φρουρά. Α, γενικώ όλοι θυμάμαστε χαιρόμαστε, ναι. Και. Θέλω να πω ότι. δηλαδή, αυτού ψηφίζουμε, α πούμε, λένε άλλα και άλλα. Α, ε... δεν ξέρω, ποιου ψηφίζετε. Και εμεί ψηφίζουμε στο ΚΚΚ. Τώρα και για τον βελόπουλο που είπε ότι για το εμβόλιο να το πληρώνει ο λαός, κατάλαβες, και, ο, και τον άλλο και τον χρυσογού. Και ο Βελόπλος έτσι έχει μάθει τώρα και αυτός βγάζει φάρμακα, εμβόλια, εκεί τα πληρώνει ο λαός, σου φαίνεται περίγω του, λέει τι είναι αυτό, το, τι δημόσιο αγαθό και Και εμεί θα γίνουμε κλέφτες περαιτέρω. Επιχειρήματα, Προτάσεις κριτική και κυρίως σοβαρότητα, παιδιά. Σοβαρότητα. Θέλει να ζήσει το κεφάλι του Βιρόπουλου για να τον πληρώνει, κατάλαβε. Αυτό είναι το κεφάλι του Ξυπηρετείνα Γι' αυτό το βάζει, ακούγεται. Νομίζω ξεκάθαρα όμω. Ε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα δεν του λέει. Δεν του λέει καθαρά ότι. Γιατί έχω ένα εδώ δεν μπορεί Ah, ya, ya, ya, ya. Έλα ρε, δεν σε προλαβαίνει την Δετάρτη. Δεν πειράζει, δεν ανάγκη να προλαβαίνει κάθε μέρα. Όχι, όχι, γιατί ήταν συγκεκριμένο το θέμα. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ήταν για του πόντιου, ήθελα να σου πω. Βλέπει το κόκκινο ποτάμι. Ε, το κόκκινο ποτάμι, ποιο είναι αυτό. Ναι, αυτό με του πόντιου. Είναι μια προπαγάνδα η οποία δείχνει κάποια στιγμή, βέβαια δεν το έχω δει όλα για να είμαι αντικειμενικό, του Σοβιετικού να κυνηγάνε του πόντιου. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει πάρα πολύ προπαγάνδα πίσω από αυτό το θέμα και φυσικά υπάρχουν και τεράστιε ευθύνε τη αριστερά. Γιατί η αριστερά τη ρεπού, η αριστερά του φίλη δίνει τέτοια δικαιώματα. Όχι βέβαια η αριστερά του Κουκουέ και των αναρχικών. Ε, ήθελα να ρωτήσω, θα μα δείξουν και τι εικόνε που ανεβαίνανε οι και οι πρόσφυγε στα καράβια των Αγγλογάλων και οι Αγγλογάλλοι του κόβανε τα χέρια. Και θα μα δείξει και την εικόνα που οι Σοβιετικοί οι Μπολσεβίκοι βάλανε ένα καράβι για να σώσουν πόντιου και έλεγε ο Μητροπολίτη Τραπεζούντα: Δεν μπορώ να πιστέψω πώ οι Μπολσεβίκοι μα βοηθάνε, ενώ οι χριστιανοί τα αδέρφια μα τα χέρια. Θα τη δείξει και αυτέ Εικόνες. Ή θα δείξει μετά όταν ήρθαν οι πόντοι και πήγανε στην Αθήνα που οι Έλληνε και στη Θεσσαλονίκη και παντού που του λέγανε τουρκόσπορου, του βάζανε με συμβατόπλεγμα και πηγαίνανε και του στείνανε. Και όλα αυτά που σου λέω είναι ιστορικά αποδεδειγμένα, απλά δυστυχώ κάποιοι τα ξεχνάνε. Γιατί όσο υπάρχει την ηρεπούση των συνοστισμών, θα βρίσκουν ευκαιρία οι φασίστε, οι οποίοι τότε κυνηγούσαν του πόντιου και με άφρο τη καθημερινή να, να μην κατέβει κανένα πρόσφυγα με το Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί οι φασίστε τώρα προσπαθούν να καπηλευ Μπορεί γίνει τηλεοπτική και τα βλέπει όλα τώρα. Και τι έχω γίνει τηλεοπτική. Όλα τα τηλεοπτική. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην βλέπει το κόκκινο ε. ποτάμι τώρα, το survivor την άλλη Λευά. φορά, το Master Seft. Όχι, όχι, άκου. Το επιλέγω ανάλογα τη στιγμή. Το κόκκινο ποτάμι τότε καταλάχουν Το survivor το, το, το, και αυτό το είδα Γιατί τι άκουγα μια φορά από άλλου που το είμαστε η κόκκινη ομάδα και λογαίναν το δημοκρατία κάνουν εκεί. Το Master Seft μου ψιλοάρεσε. Πέτο δεν το βλέπω. Πέρυσι ήταν ο τρει σύντροφοι. Γι' αυτό που το βλέπω. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη, έχω πάρει στο. Συγγνώμη, ε. Μάλλον έχω κάνει λάθο. Όχι, καλά πήρατε. Παραπολιτικά. Ναι. Καλημέρα σα, τι κάνετε. Καλημέρα. Δεν χαίρομαι να σα ακούσω. Δε, κακός. Κακός, ε. Ναι, κακώ. Κακώ, ε. Θα ακούμε όμω το σπίτι μα. Πού θα μα ακούγατε. Ε, αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν σα άκουγα. Δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλά. Επικτένεια είμαι. Α. Φυλάκια πολλά και συγγνώμη. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και ακούμε ελληνοφρένεια. Αυτό κάνουμε. Ελληνοφρένεια <laughs> από το σπίτι. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.